Όχι και εσύ, Τσίπρα. Όχι και εσύ, Τσίπρα. Stupide, si minente, Όχι και εσύ, Τσίπρα, όπως Παπανδρέου, Παπαδήμος, Βενιζέλος Σαμαράς. Yeah. Τι όχι, όχι, το λέει ο ίδιος ο Τσίπρας βέβαια, οπότε το όχι του Τσίπρα γίνεται ναι Ή το όχι του λαού επίσης γίνεται ναι, πάντα μέσω του Αλέξη Τσίπρα, σας καλωσορίζουμε και σήμερα Με αυτά τα ωραία, με ένα όχι που του είπε ο λαός υποτίθεται πριν ο λαός πει το όχι στην, στο μνημόνιο Που τελικά έγινε ναι στο μνημόνιο, του είχε πει διάφορα όχι του Αλέξη Τσίπρα ή έτσι ο Αλέξης Τσίπρας τα είχε μεταφράσει. Και τα εξηγούσε πολύ καλά σε συνεντεύξει τότε. Ερμήνευε το μήνυμα που του έδινε ο λαό, έπιανε το σφιγμό τη κοινωνία και τον μετέφραζε και έλεγε: ότι Εγώ δεν θα γίνω σαν τον Σαμαρά, σαν τον Βενιζέλο, σαν τον Γιώργο ο Παπανδρέου. Και είναι αλήθεια, τα κατάφερε, όπω όλοι ξέρουμε. Σαν αυτού δεν έγινε. Έγινε καλύτερο. Εγώ ω πρωθυπουργό τη χώρα και η κυβέρνησή μου, είχαμε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο, το οποίο μα έδινε εντολή από τον ελληνικό λαό. Το πλαίσιο μας ήταν διαπραγμάτευση για καλύτερη λύση μέσα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο, αλλά όχι νέα μνημονία, Βέβαια. όχι μια νέα μη βιώσιμη λύση, hey, no, hey, no, αλλά όχι νέα μνημονία, hey, no, hey, no, όχι και εσύ Τσίπρα, όπως... Παπανδρέου, Παπαδήμος, Βενιζέλος, Σαμαράς, yeah. όχι το ίδιο, όχι λεφτά υπάρχουν πριν και μέτρα μετά, όχι επαναδιαπραγμάτευση πριν και νέα μνημόνια μετά. Yeah. Ευτυχώ που δεν έκανε τα ίδια. Ευτυχώ να λέμε που ο άνθρωπο είχε καταλάβει και δεν ήθελε να μοιάσει στο Γιώργο Παπαδρέο στο Βενιζέλο και στον Σαμάρα. Και δεν έμιασε, δεν έκανε σε καμία περίπτωση αυτά που περιγράφει ω αρνητικά σε αυτού του τρει προηγούμενου. Η γέται δύο πρωθυπουργοί ο άλλο δεν τα κατάφερε να γίνει πρωθυπουργός ο Βενιζέλο. Και τραβήξαμε τότε αυτά που τραβήξαμε, ευτυχώ δεν έγινε σαν αυτού. Το ήξερε, είπε το όχι, και εφάρωσε και αυτό το όχι όπω πολύ καλά ξέρει να εφαρμόζει τα όχι. Ο Αλέξης Τσίπρας χθες το πρωί στην Έρτη είχαν τον πρόεδρο της Βουλής, τον Νίκο βούτσι καλεσμένο και του έκαναν μια ερώτηση, έδωσε και απάντηση βεβαίως. Η ερώτηση από μόνη της όμως δεν χρειαζόταν καν την απάντηση του βούτσι Αν αφήσουμε τον πρόεδρο της Βουλής λίγο δίπλα μας και μιλήσει ο Νίκος Ο οποίο υπήρξε γραμματέα του Ισεκόνδη Γασφαιρέως. Υπήρξε ένα τέλεχο τη Ανατολική Αριστερά, του τμήματο τη Κομμουνιστική Αριστερά. Δεν ακολουθήσατε την ΕΑΡ στο πείραμα, πήγατε με το κουκού εσωτερικού. Πώ σήμερα, α πούμε, η περασπίση διαβιάζεται αισιοδοξία στο να συμφωνηθεί ένα πράγμα το οποίο είναι δεδομένο ότι καταρχήν θα επιβαρύνει ακόμα περισσότερο του εργαζόμενου. Μα αυτή η τίτλη είναι εγγύηση και αυτή η πορεία είναι εγγύηση ότι θα έρθει μια συμφωνία που θα επιβαρύνει. Ακόμη περισσότερο του εργαζόμενου, γιατί όλη αυτή η τίτλη και όλη αυτή η πορεία η πολιτική ανήκει σε, την, σε αυτό το έδαφο, σε αυτό το πλαίσιο που λέει το κτίριο ναι, είναι σάπιο αλλά εμεί θα το βάψουμε. Θα αλλάξουμε τα χρώματα και έτσι θα το κάνουμε καλύτερο το κτίριο. Δεν προτείνει γκρέμισμα του κτίριου και φτιάξιμο ενό άλλου κτίριου. Γερό στα θεμέλια και σιγά σιγά να το φτιάξουμε όπω πρέπει και θα δούμε και τα χρώματα γιατί όχι, είναι πολύ σημαντικά τα χρώματα γιατί αυτά βλέπει κατευθείαν. Όταν διαλέγεις την επίστρωση ως αντίληψη, κοσμοθεωρία, πολιτική άποψη, τα κάγκελα, τα εξωτερικά φώτα και δεν διαλέγεις το, τη βάση και τα θεμέλια, ε, τότε είναι πολύ λογικό μετά να ψάχνεις να βρεις συμφωνίες Που θα κάνουν λίγο καλύτερη τη ζωή των ανθρώπων, λίγα ψίχουλα περισσότερα, θα τα πάρει από εδώ, θα τα δώσει εκεί. Τελικά μπλέκει με το Δουνουτού, μπλέκει με την Ευρωπαϊκή Ένωση, προσπαθεί να κλείσει αξιολογήσει, ευνοεί εφοπλιστέ και κάνει αυτά που κάνουν όλοι αυτοί. Τα βλέπουμε όλα αυτά τα χρόνια. Κάνει ακριβώ ό,τι έκαναν και οι προηγούμενοι που τα κατήγγειλε, υποτίθεται ω αριστερό. Αλλά α ακούσουμε όμω την κανονική απάντηση του Νίκου Βούτσι. Πώ σήμερα, α πούμε, υπερασπίζεται αισιοδοξία στο να συμφωνηθεί ένα πράγμα το οποίο. Είναι δεδομένο ότι καταρχήν θα επιβαρύνει ακόμα περισσότερο τους εργαζόμενους. Η συμφωνία η οποία θα αφήνει και το πρόγραμμα και την κυβερνητική πολιτική που είναι ευρύτερη του προγράμματος πάνω στις ράγες για να μπορέσουμε μέσα στον 1,5 επόμενο χρόνο η χώρα να έχει βγει στις αγορές και να έχει κλείσει τυπικά τουλάχιστον, αλλά και ουσία σε μεγάλο βαθμό αυτή η ταλαιπωρία της χώρας με τα μνημόνια και τι επιτηρήσεις, μια τέτοια συμφωνία, τη οποία τα στοιχεία τα ξέρει ο κόσμο εδώ και δύο χρόνια, δεν μπορεί παρά να είναι σε θετική ε, κατεύθυνση. Μια τέτοια συμφωνία δεν μπορεί παρά να είναι σε θετική ε, κατεύθυνση. 18, 19, 20, 21. Αυτό ο τελευταίο που μετράει είναι ο Βέτας, ο βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Προηγούμενο ήταν ο Νίκο Βούτης, ο πρόεδρο τη Βούλη. Ο οποίο, όπω ακούσατε, μιλάει για τη συμφωνία η οποία θα μα βγάλει στις αγορέ. Λογικό, ω πρόεδρο τη ΕΚΟΝ, και ω μέλο τέλεχο του κουκουέσου εσωτερικού, να αγωνίζεται τώρα να βγει η Ελλάδα στι αγορέ. Στις αγορέ, στις αγορές, μην ξεχνάμε, τα καλά των αγορών και τη διαχείριση γενικότερα των αγορών, αυτέ που θα τι κάναμε να χορεύουνε τελικά δε χόρεψαν αλλά προσπαθούμε να βγούμε σε αυτές να χορέψουμε όλοι μαζί κανείς δεν ξέρει ο δάσκαλος του, ο καθηγητής ο καθηγητής του Αλέξη Τσίπρα στα περίφημα αγγλικά του είναι ο Υπουργός Ανάπτυξης ο κύριος Παπαδημητρίου θα ακούσετε ένα απόσπασμα από τη Βουλή για να καταλάβετε ότι αυτός τον διδάσκει και την γραμματική συντακτικό αλλά κυρίω την προφορά Αναγνωρίζεται η δυνατότητα ίδρυσης οργανωμένων αγορών χοντρική πώληση νοπών αγροτικών προϊόντων φοντρικής πώληση φοντρικής πόλησης μεταπιετικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του νόμου, του νόμου, του νόμου του νόμου, του στην περιοχή των Παντρών, του Παντρών Εντάσκορο, βοηθύνω ότι μπορεί να πω Αν όλοι τους κερδούς, το Είναι αυτό ο νόμος λίγο παράξενο. Έχει μια προφορά ακριβώ την ίδια έχει ο Αλέξη Τσίπρας όταν βρίσκεται στο εξωτερικό ή εδώ, όταν βρίσκεται στην Ελλάδα και αισθάνεται την ανάγκη να μιλήσει τεξανά αμερικανικά και αγγλικά. Με την προφορά του cowboy από το Τέξα που τόσο πολύ του πάει και τόσο πολύ το υποστηρίζει και τόσο πολύ τον κάνει σοβαρό ηγέτη. Έχει όλα τα άλλα στοιχεία, αλλά όταν μιλάει και την αγγλική, νομίζω έρχεται αυτό και σαν καπάκι στην κατσαρόλα και κλείνει, φραγίζει, μια πολύ επιτυχημένη. Κατά τα άλλα, πορεία. Ο βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριο Βέτας, σοβαρό κατά τα άλλα, βγαίνει και στα παράθυρα, ε, ερωτήθηκε χτε για το ταξίδι Νίκου Παπά, που δεν το ήξερε ο Νίκο Παπά στην αρχή, αλλά τελικά βγήκαν οι φωτογραφίε κάτι βίντεο. Φωτογραφίε, όχι βίντεο ακόμα, φωτογραφίε στην Καραϊβική με το ΛΙΑΡΤΖΕΤ του γνωστού Λιβανέζου επιχειρηματία. Που μετά το ΛΙΑΡΤΖΕΤ αυτό έχει κάποια προβλήματα, τα 800 κιλά κοκαίν, η του. Γενικότερα κάποιε δουλειέ που. Συνηθίζουμε να τι ακούμε και να τι παρακολουθούμε όταν κάποιο σχετίζεται με Λιβανέζους κυρίω και άλλου Άραβε επιχειρηματίε και όταν είναι γύρω από την Καραϊβική. Υπάρχουν κάποια θέματα, βγάζει μια ένταση η καραϊβική γενικότερα. Οπότε ο κύριο Βέτα ρωτήθηκε για αυτό το ταξίδι και είπε στην αρχή για τα Ζαρζαβατικά. Τι κακό έκανε ο Νίκος Βάπα, Καταρχά μπήκε σε αεροσκάφες σε έναν επιχειρηματία, ο οποίο το... ελέγχεται κιόλα. Και άλλοι λοιπόν να προετοιμάσουν μια. Παρουσία του Πρωθυπουργού εκεί, ναι. του κύριο Τσίπρα τότε. Ναι. Πού είναι το κακό δηλαδή. Αν ήταν να ψάχνουν για μακαρό ή για Συγγνώμη, για... ο κύριο Παππάς Ρίζια... στην πρώτη εξήγηση που έδωσε mm. είναι ότι πήγαν να συμφωνήσουν για αγροτικά προϊόντα. Δεν είναι κακό είναι αυτό. Καθόλου. Κακό είναι αυτό. Καθόλου λέει. Ο κύριο Βέτα, και όπω ακούσατε, μπορεί ένα από τα σενάρια να πήγαν να προετοιμάσουν την επίσκεψη του Πρωθυπουργού. Δηλαδή, είναι ο Πρωθυπουργό τη χώρα, τότε ήταν Πρόεδρο, αλλά πηγαίνει να την προετοιμάσει την επίσκεψή του ένα Λιβανέζο επιχειρηματία. Μέλο του ΣΥΡΙΖΑ, στέλεχος, δεν έχει σημασία. Δεν μα πέφτει λόγος, τα οργανωτικά του ΣΥΡΙΖΑ. Ανοιχτό κόμμα τότε κάλπαζε προ την εξουσία. Με πολύ μεγάλη επιτυχία. Ο Νίκο Παπά ήταν και ο ήσυχο, ο Κώστα ήσυχο, στέλεχο τη ΛΑΕ σήμερα. Είδα κάτι φωτογραφίε χτε. Φαντάζομαι, ξέρει γιατί είναι και ο ίδιος τη φωτογραφίες, θα είχε νόημα και αξία μια απάντηση και από την πλευρά του κυρίου Ίσυχου, τι ακριβώ έκαναν όλοι αυτοί μαζί εκεί, γιατί από ό,τι έβλεπα στο ρεπορτάζ τη Εφημερίδα, στην ίδια φωτογραφία ήταν και ο ίδιος. Αλλά όπως ας φύγουμε από τον Ίσυχο δεν είναι εκεί το θέμα, το θέμα είναι εδώ στον Βέτα και αυτά που λέει ότι δεν είναι και τόσο κακό να προσπαθεί κάποιος να φέρει ζαρζαβατικά. Ο Νίκο Παπάς πριν ξεκινήσει το survivor είχε δει τι θα γίνει με τις καρίδε. Γιατί όπως ξέρετε, η, η πώληση καρίδων, βλέποντας τον τάνο να τις πάει κάθε βράδυ και τους άλλους να τις τρώνε, έχει αυξηθεί στα σούπερ μάρκετ. Οπότε λογικό πήγαν εκεί να φέρουν καρίδε για να εφοδιάσουν την αγορά και εμείς εδώ είμαστε για να δώσουμε λύσει. συνταγέ με καρίδε. Στο νέο που μόλι κυκλοφόρησε. Καρίδα Καπαμά. Καρίδα φρικασέ. Καρίδα στη γάστρα. Καρίδα στη σκάρα. Καρίδε γεμιστέ. Η τέχνη τη καρίδα. Συνταγέ και μυστικά που θα ξελογιάσουν και του πιο απαιτητικού ουρανίσκου. Καρίδε αυγολέμονο. Καριδομακαρονάδα. Καριδοκευτέδε. Καρίδε αγανάκι. Ξεφυλίστε το νέο καριδομεντέ και ανακαλύψτε τη συνταγή που σα αρέσει. Μία καρίδα ότι ουδέν είδα. 18, 19, 20, 21. Άντε πάλι ο να να μετράει Ενώ εμείς λέγαμε τι ωραίες συνταγέ Εδώ δώσαμε ιδέες, είναι και μεσημέρι Εσείς κυρίες μου, φίλες μου που μας ακούτε Φτιάξτε κάτι από όλα... Αυτά που ακούσατε, συνταγέ. Βρείτε τον Καριδο κατά τον παλιό Τσελε το καταλάβαμε. Οπότε έχετε λύσει, έχετε επιλογέ. Αυτό πήγαν να κάνουν, δεν είναι Ζαρζαβατικά, ήταν καρίδε γιατί ξέραν από πριν τι θα γίνει με το survivor. Τη μανία αυτή που θα πιάσει τον ελληνικό λαό να τρωει καρίδε. Κάποτε έσπαγε καρίδια, τώρα τρωει καρίδε. Έχουν αλλάξει τα πράγματα με τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριο Βέτα, πέρα από και που το κακό να ε, μπει εκεί κανεί και μπορούσε να προετοιμάσει μια επίσκεψη του προθυπουργού, όπω είπε. Ε, ο κύριο Βέτας μετά μπήκε και στην ουσία για το LRZ Γιατί όλα αυτά γίνανε μέσα σε ένα LRZ. Τα LRZ γενικώ προκαλούν λίγο τον ελληνικό λαό. Αλλά όπω θα ακούσουμε τώρα, αυτό δεν είναι και τόσο κακό. Υπάρχει πέδω. θέμα να μπαίνουν στελέχοι σε. σε... Προφανώ μπορεί, μπορεί να ήταν μια κομματική ε, παρουσία. Αλλά σας λέω, στο Learjet. Ναι, εγώ περιμένω. Το εγώ περιμένω γιατί. Κακό είναι να μπαίνει ένα άνθρωπο σε επιχειρηματία. Δηλαδή, αν εγώ yeah. και σε είναι κακό. Κακό είναι να μπαίνει ένα άνθρωπο σε, hey, no, hey, no, σε επιχειρηματία. Όχι, δεν είναι κακό. το λέει ο αριστερό ο κύριο Βέτος, ότι δεν είναι κακό να μπαίνει κανείς σε LRZ επιχειρηματία. Αν πείτε, σύζα, αν πούμε εμείς, είναι μια συνήθις διαδικασία να μπαίνει κάποιο στο Liarjet επιχειρηματία. Εμεί δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Α ρωτήσει όμω τον πρόεδρό του. Στόχουν αυτό στα υπόψη τους και οι κύριοι του ΤΑΙΠΕΔ είτε ταξιδεύουν με Λίαρτζετ δωρεάν είτε σε business class από τους παχυλούς μιστούς τους. Δεν έχουμε εμεί κλεισμένες θέσεις στα Λίαρτζετ των αγοραστών. Δεν θέλουν ούτε ζωγραφιστούς να μας βλέπουν. Δεν έχουμε εμεί κλεισμένε θέσει στα <Τομπα>, λείαζου. <Τομπα>, δεν έχουμε εμείς θέσεις στα λεία των αγοραστών δεν θέλουν τα συνογραφισμού να μα βλέπουν γιατί κακό είναι πένα σαν άνθρωπο σε επιχειρηματία. Δηλαδή αν εγώ και συμπούμε, <Τομπα> είναι κακό. Όχι βέβαια, μια χαρά. Είναι ο Αλέξης Τσίπρας ως αριστερός, έχει ένα θέμα, ηθικής φύσεως το καταλαβαίνει ο καθένας τον ακούσαμε να λέει παλιά τότε που είχε μπει ο Σταυρίδης θυμόσαστε που είχε μπει στα Learjet, αυτόν που θα αγόραζαν αυτό που θα πουλούσε ο Σταυρίδης ωραίε εποχές και τότε δεν λέω και είχε βγει και κάνει αυτήν την δήλωση και όπως είπα δεν έχουμε κλείσει εμείς Θέσει στα LRZ. Τελικά μα είχαν κλείσει αυτοί οι θέσει μέσα στα LRZ. Βγάζαμε και τι γνωστέ selfie, τι γνωστέ φωτογραφίε. Μια ωραία ατμόσφαιρα, περνούσαμε πάρα πολύ καλά. Στην Καραϊβική, πάντα ξαναλέω, η οποία είναι κομβική για την σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα. Βλέπετε τι γίνεται κάθε βράδυ που έχουμε σύνδεση με την Καραϊβική. Τι ένταση βγάζει σε πολλά επίπεδα. Από το τι τρώμε, πώ θα επιβιώνουμε, πώ επιβιώνουμε γενικότερα, ποιο θα είναι ο νικητή, τι κατηνιέ, τα ξεμαλιάσματα τα Λιαρτζέτ, τους Υπουργού, τη Βενεζουέλα και όλα τα άλλα, τα Ζαρζαβατικά και κυρίως τις Καρύδες. Εδώ η Ελληνοφρένεια 21208-200, σας περιμένει πολύ μεγάλη χαρά, αδειμονή για όλους εσάς. Μπορείτε να στείλετε και SMS γράφοντα Real και No, το μήνυμά σας και όλο αυτό στο 1950. ή να στείλετε μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση, η οποία είναι στούντιο Παπάκη κυρία FM. Gr. Ο Αντώνη Μορτάκη ρυθμίζει τον ήχο και με τον κύριο Βέτα, ο οποίο έδωσε αρκετό υλικό σήμερα. Και τι υλικό. Ε, δεν είναι κακό το LRZ, πήγε για ζαρζαβατικά. Μέτρα για κάτι ακούσαμε πριν. Το 18, το 19, το 20 και το 21. Έχει έρθει η ώρα να ακούσουμε τι ακριβώ καλό για όλου εμά είναι αυτοί οι τέσσερι αριθμοί. Η, η κουβέντα λοιπόν για τα φορολόγητα και τι προσωπικέ διαφορέ έχει καταλήξει. Προφανώ θα, θα μιλήσουμε για τα χρόνια μέσα στα οποία αυτή θα διευθετηθεί. Ξεχνάμε κάτι στην κουβέντα αυτή. Ο κόσμος νομείς για παράδειγμα ότι αυτό θα κοπεί εφάπαξ ένα και δευτερευόντως θα κοπεί και δεν το ξαναπάρει ποτέ. Εάν λοιπόν τελειώσουμε τις ιστορίες της διαπραγμάτευσης τώρα, συντόμως, και αν μπούμε σε αυτό που εμείς σχεδιάζουμε να μπούμε, τότε υπάρχει 18, 19, 20, 21. Τέσσερα δυνατά χρόνια ανάπτυξης. 18 19 20 21 Τέσσερα δυνατά χρόνια ανάπτυξης. Χριστός ανέστη Ανάσταση, παιδιά Τι τα ψέματα. Πλεάρχημάστε βλούσι. Apollo, venido, jamás 18 19 20, 21. <σομίου>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 Δηλαδή με συγχωρείτε, είμαστε. στο στούντιο του Βασίλη Σκουρή από το Πολιτικό Ρεπορτάζ. Έχουμε κάποιες εξέλιξεις να μας πει τι έχει γίνει σχετικά με τη συμφωνία. Για πες. Πέρα από την ανακοίνωση από την προεδοποίηση του Αλέξη Τσίπρα, ότι δεν υπάρξει λευκό καπνός στο γιούρογκλου της Παρασκευής ζητήσε έκτακτη σύνοδο κορυφής. Οι πληροφορίες λέει ότι τη ζήτησε λένε ότι τη ζήτησε και προφορικά από τον κύριο Τούσκ που είναι πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. και το Μέγαρο Μαξίμου λέει ότι δεν μπορεί, είναι υποχρεωμένο ο κύριος Τούσκ να συγκαλέσει τη σύνοδο των γετών σε μια τέτοια περίπτωση. Αυτό όμως είναι η μία όψη γιατί στην συμφωνία βρισκόμαστε πολύ μακριά αλλά και πολύ κοντά, λένε οι τελευταίες πληροφορίες και από την Αθήνα και από τις Βρυξέλλες. Ε, να σας πω τι δεχτήκαμε, εκεί, τα θέματα που είχαν απομε 1% μέτρα 19, 1% μέτρα το 20. Το ερώτημα τι θα γίνει αν πάνε άσχημα το 20, το, το, το 18, τα οικονομικά τότε το 1% των 20 μέτρων θα μεταφερθεί από το 19 και θα έχουμε το 19 2% μείωση των μέτρων Θα το παραμείνει κύπτη, το 20% Αφού 1%, το το 1 2. Αυτά είναι μόνιμα μέτρα, δεν Α, είναι ναι, ναι, κάτι... Ναι, ναι, ναι, ναι. Αυτά δηλαδή θα συνεχίσουν είναι όπως το καβούκι στην... Ξέρω, ναι. στη Λέρω, ναι. χελώνα Ένας τόνος τσιμέτους σε μια πλάτη Λοιπόν τώρα, πού είναι η διαφορά με βάση ποιον της προβλέψεις θα εκτιμηθούν τα στοιχεία το 18. το Διεθνές Ταμείο λέει με τα δικά μου στοιχεία, οι Ευρωπαίοι και πρωτίστως η χώρα μας λένε ότι όχι με τα στοιχεία τα δικά μας. Εκεί. Είναι αυτή τη στιγμή ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα επειδή είναι διαφορετικά τα νούμερα όπως καταλαβαίνετε αν επιλεχθεί η μέθοδο του Διεθνούς Ταμείου θα πρέπει να είναι 2% από το 19% τους Ιάννας μην κοροϊδευόμαστε 2% το ΕΠ σημαίνει 3,6 μέτρα διαφορετικά σημαίνει 1,8 δις μέτρα και εκεί είναι αυτή τη στιγμή η μεγάλη διαφορά Οι πληροφορίες λένε ότι θα γίνει και το βράδυ η ίστατη προσπάθεια σε τηλεδιάσκεψη των θεσμών. Τη Αθήνα με του θεσμού, με τι ηγεσίε των θεσμών, ώστε να μπορέσει να αντιμετωπιστεί αυτό το θέμα. Δεν ξέρω πώ θα εξελιχθεί, γι' αυτό είπα ε, ότι είμαστε και τόσο μακριά και τόσο κοντά. Όμω για πρώτη φορά μπορούμε να πούμε ότι είμαστε τόσο κοντά. Ε, υπάρχει αυτό το τελευταίο εμπόδιο που σα είπα. Αυτό το κλίμα δίνεται από το Μαξίμου, ότι είμαστε πολύ κοντά συμφωνία. Και από τι Βρυξέλλε. Και, και από τι Βρυξέλλε. Αυτό είναι το καινούριο δηλαδή, γι' αυτό και. Μπήκαμε έτσι με τη μορφή έκτακτου. Και δεύτερον, θα γίνει αυτή το Συμβούλιο Κορυφή με θέμα την Ελλάδα. Εφόσον δεν γίνει αυτό. Το ζητάει η Αθήνα συνοδοκορυφή. Αλλιώ, αν είμαστε κοντά και, και κλείσει, δεν θα γίνει ε, όλο αυτό. Θα δεν θα είναι αυτό. Θα πάνε για τα Πάσκα και αρθούμε, για τα. Άλλα. Θα έρθουν εδώ. Θα δούμε πώ θα πάνε μετά οι του ΣΥΡΙΖΑ στα χωριά του στο Πάσκα. Αλλά θα δούμε και πώ. Ο δικό. Θα δούμε και πώ σε αυτή την περίπτωση θα ψηφιστούν τα μέτρα. Που μπορεί να ψηφιστούν και πάλι. Κυριακή ε, του Πάσχα. Ή, ή, ή λίγο μετά την επόμενη α, εβδομάδα. Α, μετά, εντάξει. Δεν θα είναι ωραία. μεγάλη εβδομάδα, θα είναι λίγο μετά. Θα τέριαζε με τον επιτάφιο, πάντω. <χει> θα τέριαζε όλο αυτό το <χει> κλίμα έτσι <χει> όπω το ακούω. Ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. <χει> Τα υπόλοιπα στο μαγκαζίνο σε μισή ώρα, αναλυτικά. Αυτέ είναι οι φρέσκε νέε πληροφορίε, έτσι ακριβώ όπω ήρθαν τώρα, γι' αυτό και αλλάξαμε λίγο τη ροή. Ε, μπαίνουμε στα υπόλοιπα. Υπόψη του και οι κύριοι του Ταϊπέδ είτε ταξιδεύουν με Liarjet δωρεάν, είτε σε business class από του παχυλού μισθού του. Δεν έχουμε εμεί κλεισμένε θέσει στα Liarjet των αγοραστών. Δεν θέλουν ούτε ζωγραφιστού να μα βλέπουν. Τι κακό έκανε ο Νίκο Παπα. Καταρχά μπήκε σε αεροσκάφο σε ένα Liarjet επιχειρηματία. Μπος. Ο οποίο ελέγχεται κιόλα. Κακό είναι να μπαίνει ένα άνθρωπο σε επιχειρηματία. Δηλαδή, αν εγώ και εσύ είναι κακό. <σοπότες> δεν θέλουν, λέει ο Τσίπρα, του ζωγραφιστέ να μα δουν. Γι' αυτό τον είδανε live τον άνθρωπο. Λογικό δεν είναι. Ζωγραφιστό, τι να τον κάνει τον παπά. Η αξία είναι να τον έχει live, να τον δει, να τον αγγίξεις που έλεγε και ο Λεβέντη χτε. Ο κύριος Γιαβρόγλου, υπουργό παιδεία, έκανε ένα σαρδάμ χτε στη Βουλή. <σοπότες> Μην μπαίνουμε σε σπέκουλα λίγου μήνε πριν τι εκλογέ ή λίγε εβδομάδε πριν τι εκλογέ. <σοπότες> ο νόμο. τι εκλογέ. Επαλόσο αγλανθάνουσα πάλι, πάλι λοιπόν. Το είπαμε και άλλη φορά ψυχαναλυτικά, ενδεχομένω να εγκρίνονται όλα αυτά. Ήθελε να πει εξετάσει και είπε εκλογέ. Λογικό γιατί στο μπροστά μέρο του μυαλού του όλοι αυτοί έχουν τι εκλογέ. Πριν τι εκλογέ όμω, μην γίνουν τίποτα εκλογέ με τον Ιούνιο, γιατί έχουμε τελικό survivor. Να τα προσέξει αυτά ο Αλέξη Τσίπρας, θα πατώσει. Και αν γίνουν εκλογέ με survivor ανοιχτό, κανεί δεν θα βλέπει τα πάνελ, τα πολιτικά. Έχουμε θέματα εδώ ω το καταλαβαίνετε. Πρέπει να δούμε τι θα κάνει ο Ντάνο, ο Σπαλιάρα, η Ελισάβετ και τα άλλα κορίτσια, η Λάουρα. Και τα άλλα κορίτσια και αγόρια Ελληνόπουλα που δίνουν μια μάχη υπό την τουρκική παραγωγή. Και αυτό είναι εθνικό θέμα. Πρέπει κάποιο να το μελετήσει πάρα πολύ σοβαρά. Την επόμενη εβδομάδα είναι Μεγάλη Εβδομάδα. Η Ερά Συνόδο, όπω η Τηλεοπτική Ελληνοφρένεια το πρώτη το αποκάλυψε, χτε βράδυ έβγαλε μια ανακοίνωση. τη τη Ελλάδο. τη Μεγάλη Σας παροτρύνωμεν ή να γυρίσετε επιδικτικό στην πλάτη σας Ή στο τηλεοπτικόν πέγνιον που φέρει τον τίτλων «Επιβιώσας», Λαϊκιστή Survivor πατώντας το κομβίον με την ένδειξη κλειστών «Οφ» Καλούμε το χριστεπόνημο πλήθος να προσέρχεται κάθε βράδυ στην εκκλησία Και να συμμετέχει αν στο θείο δράμα Ταυτοχρόνως δε, καλούμε τα αδελφάς, Λάουρα, Ηρήνη και Ευρυδίκην, να είναι σεμνώς ενδεδημένες καθ' όλη την διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδος. Τις καλούμε επίσης να παραδειγματιστούν από τον ασκητικό βίο του Γεωργίου Αγγελόπουλου, λαϊκιστή Ντάνος, ο οποίος ενίστεψεν καθ' όλην τη Σαρακοστή και φιλονίκησε για το σύμβολο της πίστεως με τον άθεο Στυλιανό Χανταμπάκι». Τι ούτω τρόπος, παρότρινε και τους υπόλοιπους πέκτας ή να τα χριστιανικά ήθη και έθιμα. Ήθε η χάρη του Αγίου Δομινίκου να σε φωτίζει τέκνον μας Ντάνο και να σε χρήσει νικητήν του τηλεπαιγνίου επιβιώσας, η συνοδός της Εκκλησίας της Ελλάδος. Όλοι με τον Ντάνο πια και η Εκκλησία Λαός Μέρος Α. Έγινε, μαγαμί, έγινε. Οι συνάδελφοι του Μπαλούρδου τι κάνε πάλι, ρε. Δεν πήγε πολύ καλά, είχε κρυφθεί κι άλλο καλά στην τουλάπα με τα παλιά παλτά ανάμεσα. Τι να κάνει τώρα, εντάξει, έφυγε και λίγο τσιριό, συμβαίνει κι αυτό. Σου λέει μπορεί να τα έχουν καιρό τα παλτά, έχει χέσει δεν ξέρω τι. Λοιπόν, εγώ σου λέω μιλημένη ήταν δουλειά, τον έξεραν τον τύπο. Μιλάγανε και μεταξύ του φίλε. Α, ξέρει, εσύ έχει πληροφόρηση τώρα, όχι με λεωμένε. Δεν είναι τίποτα συνωμοσιολογικό, ξέρει τώρα, δεν είναι αϊντε έτσι. Μπορώ να σου πω και τι λέγανε κι αλίμον είσαι ταξιτζή. Όχι, ρε, τα Υπέρισμε. Α, κοντινό, κοντινό παρεφέρες και αυτοί ξέρουνε. Το ένα είναι ΑΕΗ ή το άλλο ΤΕΗ. Λογικό. Εντάξει, δεν μπορεί να μην πει, ότι δεν ξέρει, λέγει. Ο ένας ο Μπαλούρδος φωνάζε απ' τέξω. Ρε θα με το κλέφτη και ο άλλος φωνάζε από μέσα. Χεστικά. Καταλάβες. Ήτανε μιλημένη δουλειά, φίλε. Α, και μιλ... μάλιστα. Όμι... Και τα και χωρατός, μάλιστα. <laughs> το τριαξονικό <laughs> τα κάνει όλα αυτά, κατάλαβα. <bark> Παπα-Κωνσταντίνου για πάντα, δεν τον άκουσε χθε το στραβελάκι. Εμείς... Τα μούτρα σου. Και... Πολύ καλό, πολύ καλό. Το χάρηκα που ήρθε και εδώ πέρα καταρχήν. Και λεφτά λέει δεν υπήρχαν, αλλά υπήρχαν, αλλά το είπαμε. Λέει πώ τα βγαίναμε. Ο Παπα-Κωνσταντίνου βγαίνει σαν καθαρό. Ότι καθαρός. έχει βγει αθώο, α πούμε. Μα αρέσει, ενδιαφέρον φαίνεται. Είναι ιστορικό, μα έβαλε στο, στο μνημόνιο τη σωτηρία. Αυτό τον κάνει ιστορικό. Ιστορικό λέει και ο Άδρο ότι είναι. Είπα να πει Ο είμαι. Αληθεύει ότι ο, ο Τσίπρα έστειλε το σταθάκι στην ομάδα του survivors στου μαχητέ. Του τρόει το στρε. Και αγωνία. Αν θα μπουνε στι ανώτατε σχολέ. Του μαχητέ. Του τρόει το στρε. Για να πάρουν ρε παιδί μου και τον τίτλο, ότι είναι μαχητέ ότι. Καλά, διάσμιο δεν είναι καμία περίπτωση. Τώρα μιλάμε Τι; Διάσυμο δεν είναι. Μαχητή είναι, μαχητή ύπέρ του μνημείου όμω, να τα λέμε σωστά. <σχε> και ο Θάκι και όλοι η ΣΥΡΙΖΑί να τα λέμε όλα. <σχε> Είμαι ένα κάσο με το σπαλιά. Είμαι ένα σκάσο με το σπαλιάρα. <σχε> σπαλιάρα. Πού το στείλαν από εκεί. Που το στείλαν από εκεί, βέβαια είναι μια δικαιοσύνη, γιατί τώρα μεταξύ μα ποιο είναι διάσημοι, μεταξύ μα τώρα να πει ο καθένα εκεί που πρέπει σιγά σιγά. Όχι ότι αυτοί που μήνε στου διάσουμε είναι οι αλλά Αλόν. Σιγά σιγά να έρθει και μια δικαιοσύνη.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 Μου επιτρέπετε να σας αγγίζω και εγώ Και να σου έρχεται με αυτό το ύφος να πούμε Του ροφού που βαριέται απόρριτα Ή της μόνιμης αγοράιδας Και να σε κοιτάει φίλε <ΣΣΣΣ> γιατί οι μπάτσοι δεν παίρνανε μυρωδιά Τον άλλο το Ποιον Αυτόν που είχε κρυθεί με την τουλάπα και είχε χειστεί επάνω του Μυρίζουν το ίδιο ρε φίλε Ε ντροπή ντροπή για του συναντέλφους μπαλούρδους Ντροπή Σε αυτό το στάδιο που ήρθε η χώρα, με θλίψη υιοθετεί το κόμμα τη Ένωση Κεντρών τι των ξένων όχι γιατί τι αγαπώ, αλλά γιατί. Δυστυχώ είναι προπόθεση για να έρθουν οι επενδύσει. Έλα ρε, Αποστόλη μου. Δεν μπορεί ένα δημοσιογράφο να πάρει ευχή να ενημερώσει αυτόν τον άνθρωπο για το Λεβέντι. Μιλάω. Τι μαζί με πάει, βλάπτει ρε, παιδί μου. Δεν, δεν είναι μόνο παιδε, αυτό ότι τσίπρο με καφέ. Είναι ότι στο ενδιάμεσο είναι και τα χάπια που του δίνει ο γιο του βουλευτή. Το ο υπεύθυνο χορήγηση χαπιών. Εγώ έχω μόνο το γιο μου. Τον, τον κύριο Γεωργιάδη. Α, τον κύριο Γεωργιάδη στην Αλφα. Το αλφα, Μάριο, τον Γεωργιάδη. Το ο, ο οποίος Μάριο. πάει και πάρα πολύ καλά. Και έχω <σφίλω> δημοσίω πει: Θέλω να έχω κοντά μου ένα πολύ δικό μου άνθρωπο. Με αυτή τη, τα, μα τη, τα τη τα λογική. Με αυτή τη λογική, δηλαδή. έχω ξέρω το βασικό για τσίπουρο και τραπέζι. Δεν πάει. Ναι, ναι. Δεν πάει μαζί, αλλά σκέψει και το χάπι ενδιάμεσα. Αυτό είναι το αποτέλεσμα του Λεβέντι, έτσι βγαίνει με Κριστό; Ναι. Εγώ θα σε ψάρω και εσύ τα κριθτής. Αν σε βρώ θα σε γάμψω. Σε περίπτωση που δεν σε βρώ θα είσαι τουλάπα. Το ξέρω. Ξεχνάμε κάτι στην κουβέντα αυτή; 18, 19, 20, 21. Τέσσερα δυνατά χρόνια ανάπτυξη. Μπράβο. Yeah. Να μην το ξεχνάμε αυτό γιατί είναι πάρα πολύ βασικό στην κουβέντα αυτή, όπως λέει και ο Κύρος Βέτας, έχει προσδιορίσει αυτή την τετραετία ε, της ανάπτυξης ε, που θα συμβούν όλα αυτά τα πάρα πολύ καλά. Βέβαια να πούμε ότι η ανάπτυξη ήταν και το 16. Έχουμε άπειρες δηλώσεις και του Πρωθυπουργού και των υπολείπων ότι είχε έρθει η ανάπτυξη από πέρυσι το Πάσχα, αν θυμόσαστε, και κορυφώθηκε το Δεκέμβρη. Τα επίσημα στοιχεία λένε άλλα, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει τη λένε πάντα οι Υπουργοί Βουλευτές. Αυτοί ξέρουν καλύτερα, πιάνουν το σφιγμό της κοινωνίας, θα πάνε τώρα το Πάσχα και στα χωριά, να σουβλήσουν, να φάνε και να απολαύσουν την ανάπτυξη που έχει έρθει ήδη και που έρχεται κυρίως, μην το ξεχνάμε. Αλλά Θα έρθει και μια άλλη κυβέρνηση όποτε γίνουν εκλογές οι δημοσκοπήσεις δείχνουν τη Νέα Δημοκρατία. Τότε λοιπόν θα πατήσει πάνω στην ανάπτυξη που έχει φέρει ο Τσίπρα στη Νέα Δημοκρατία και όπως θα ακούσουμε τώρα από τον Αντιπρόεδρο θα γίνει και ένας μικρός χαμός, μεγάλος χαμός, τεράστιος χαμός στο θέμα της εργασίας. Άρα υπόσχεστε θέσεις εργασίας ώστε να πληρώνει τον μπακάλι, το μανάδι τη ΔΕΗ κλπ. Υποσχόμαστε, Αυτό. υποσχόμαστε μια κρατική πολιτική τέτοια ναι. που θα γεννήσει εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας. Ναι, κρατήστε τώρα το Σας λέω εκατοντάδες χιλιάδες. χιλιάδες. Μπράβο. Όχι χιλιάδες, γιατί είχε βγει και ο Σαμαράς και έλεγε εκεί 70 από εδώ και ο Γιώργος Παπανδρέου, δίνανε κάτι μικροποσά. Εδώ μιλάμε για εκατοντάδες χιλιάδες μέσω της κρατικής πολιτικής, αν και μη κρατιστές όλοι αυτοί, θα έρθουν εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας. Συν την ανάπτυξη του Βέτα το 18, το 19, το 20, το 21, Συν την ανάπτυξη του Τσίπρα που έχει έρθει από το 16 είδη, Οπότε καταλαβαίνετε ότι ζούμε σε έναν παράδεισο. Εδώ είναι ο παράδεισος, η κόλαση είναι αλλού, ο παράδεισος είναι εδώ. Σε αυτόν τον παράδεισο λοιπόν το ένα αγγελάκι θέλει να γνωρίσει και να κάνει φίλο το άλλο. Ο Δήμητς ο Τέχης λυτρώνεται και αυτός άμα το δείχνει. δεν παίρνει την καφτή πατάτα στην πλήγη. Γιατί δεν παίρνει, παίρνει όλοι. Και έχει καιρό να γίνει πρωθυπουργός. Αν είναι έξυπνο, θα λειτουργήσει όπω λέω. Αν παγιδευτεί... Θα καταστρέψει και το όνομά του για πάντα όπως μου τα λέτε θα το τα πείτε αύριο δεν λέω εγώ δεν έχω κρατούμενα εγώ μιλάω απλά φυσιολογικά φιλικά Καταρχά, θα σπάσει εμεί οι άνθρωποι του κέντρου. Έχουμε ένα αρνητικό ηλεκτρισμό με το όνομα Μητσοτάκη, γιατί οπωσδήποτε προδόθηκε ο Γιώργιο Παπανδρέου, ιδρυτή μα. Και αισθανόμεθα λίγο άσχημα. Είναι η πρώτη επαφή που κάναμε με τον Μητσοτάκη και προηγουμένω δεν σα ολοκλήρωσα. Έχουμε συναντηθεί εκατό φορέ, έχουμε πει να συναντηθούμε και δεν το κάναμε. Είναι η πρώτη φορά που θα σπάσει ο πάγο. Είναι μεγάλη ευκαιρία και για αυτόν να με κάνει φίλο. Δεν θα χάσει. Γιατί εγώ δεν ζητάω για τον εαυτό μου τίποτε. Τίποτε, το ξαναείπε. Αισθάνεται την ανάγκη κάθε φορά να λέει ότι δεν ζητάει τίποτε, αλλά παρόλα αυτά όλα θέτει θέματα. Εδώ, για τη συνάντηση με τον Κυριάκο, θέλει να γίνουν φίλοι το ένα αγκελάκι μαζί με το άλλο. Λογικό. Και το ωραίο είναι ότι όποτε μιλάει ο Βασίλη Λεβέντη, παρουσιάζεται το συνέχεια του Γεωργίου Παπανδρέου, του γέρου τη Δημοκρατία. Ο ίδιο παρουσιάζεται, βέβαια. Απ' τη μία πλευρά, απ' την άλλη, τέτοιο που ο γέρο τη Δημοκρατία. Λογική και η συνεχιά του. Έλα, Αποστολή, το βρήκα. Πού ήτανε, στην Τουλάπα, Α. Έχεσαι. Επίκαιρο, ε. <Επίκαιρα> ναι, για την εκπομπή που είναι τώρα. <Επίκαιρα> ναι, ε, βάλτε, ε, το <-μαϊδα> ναι, εδώ η εκπομπή που είναι τώρα είμαστε. Ναι, βάλτε το λεμαίδα να λέει ένας ξένος που θα την πάρει, λεπτομαΐντε. <-μαϊδ> να Μα κάνουμε <Επίκαιρα> τέτοιο χωρατό. Θα το δω, θα το προτείνω στο κοινό, είναι μια πρόταση που νομίζω θα πιάσει. <Επίκαιρα> να είστε καλά, <Επίκαιρα> ευχαριστούμε <Επίκαιρα> για τη συνδρομή. Γεια σα. Δεν τρέπεσαι λίγο ρεαλίτη, η οικολογία μου στα χωρί και να πούμε που δουλεύουμε σε τηλεφωνικά κέντρα. Κάντε βρε θα μου μιλήσει κιόλα. Να, να πλένει πλέον... πλέον... το στόμα σου με τον μπεφλό πριν μου μιλήσει. Αλλά πούσε, παντά σου λίγο αυτό λέει να γινόταν ελέγχη με τα κόμματα, έτσι. Μα έπαιρνε, ξέρω εγώ, 9 Μαρτίου και να μα έπαιρνε. Σα δίνω αυτή την προσφορά, αν έρθετε σε μας, να με συσφίσετε. Επάνω πάνω... κάτω γιατί δεν γίνεται, πιστεύει. Γινότανε, φίλε, δεν, γινόταν, δεν, γινόταν, δεν γινότανε πλέον. Άσαι με τώρα γιατί έχω θορυβηθεί με τη ληστία στο φάκελο προχθέ. Για για πε. και την ομορία. Τι για πε. σκέφτομαι τώρα που να μαζέσουμε Χημερινά. Θα διπλοτσεκάρουμε τα πακέτα. Θα πα να τα βάλει πάνω, θα κοιτά την τουλάπα με καχυποψία. Θα λε να ανοίξω την τουλάπα, μην βγήκε από μέσα. <Κι> Το κοιτά. Να βάλω τα ρούχα σε διπλό nightclub. Να μπει να με κλέψει, αλλά μην μου χεσκε τα ρούχα. <Κι> και θα κοιτά, μην, μην βρω κανένα ξαφνικά. Να παρακαλά, σα η γυναίκα σου, μην είναι ληστή. Προσοχή στι Και προσοχή σε αυτού που δεν βγαίνουν από τι δουλάπε. Ναι, ναι, μπράβο, μπράβο. Έλα, γεια. Ο μάνο είμαι. Μάνος? Ο μάνο, ο μπάσουλα, με ξέρει. Όχι, έπρεπε.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 Τέτοια. Είναι η άλλη σκέψη. ]lerin. Ξέρεις τίποτα. Όχι. Καλά. Από έτσι ε. Τι να σε κάνω. Είπες και εσύ μια μαθακία που δεν περνάει.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 koma? ma? Μπορεί έχει ενημερωθεί για τα καινούρια. Μα πήρε την Τουρκία και δεν το καταλάβαμε; Δεν το έχει πάρει. Κι αν δεν το έχει πάρει, ξέρει. Ο καμμένο είναι υπουργό. Βάλτα κάτω, α, λογικά α, να ναι, το βάλει. Ναι, το, το λογικά. Το σκέφτε. Όλοι το όγιο λένε εδώ. Ε. Δηλαδή, πού πάμε σε τα λεφτά. Πώ έρθει μορφή ανάπτυξη, κάπου πάντα λεφτά. Κάπ, τι εννοιάζει, θα σου βάλω για διαχειρισία, θα σου βάλουμε ολιά στα χέρια. Μα. Ξέρει <χ> η κυβέρνηση πάντα λεφτά, αυτή την κάνουμε διαχείριση. Άι μερική δεξίνα ή Μητώνιο. Υποτίζεται ότι αυτή η χρέοση είναι για να μειωθεί το μολόγιο τη ζωή στα νησιά, του πολίτε και σε βάλετε Μια χαρά το πάνε πάντως. Κάνουν τον κόσμο να γαναχτεί για να δεχτεί το ξεπούλημα της ζωή. Παλιά και γνωστή επιτυχία, τι δεν καταλαβαίνεις. Δεν θα ξεκινήσει, ξέχασα να σου κάτι Για αυτή τη Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν ρωτήσει ποτέ το λαό Γιατί δεν κάνουν ένα να δούμε Πόσος κόσμος θέλει να είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση Και Μας έβαλε και μας άλλοι Με το έτσι θέλω, ποτέ λαό Αν θέλει την Ευρωπαϊκή Ένωση Ο λαός έχει τέτοια χαζομάρα που δεν ξέρει ούτε ποια κόμματα υπερασπίσεις. Οπότε δεν έξω... τι εννοεί δεν, δεν τον ρωτήσανε. Τον έχουν ερωτήσει το λαό. Ε, Αν ε, ο λαός ε, δεν κατάλαβε ε, ότι αυτό ήταν το ερώτημα, λυπάμαι ε, ε, για το λαό. Υπό την ευρεία έννοια, ναι. Όχι, δει. δεν είναι η ευρεία μόνο. <laughs> έλα γεια, άσε τώρα, γεια να τους βγάλει λάδι, έλα γεια. Θα έχετε δει όλοι, φαντάζομαι, που χτες το πρωί κυκλοφορούν αυτές οι εικόνες από τη Συρία. Με τον βοβαρδισμό, του βοβαρδισμούς που έγιναν εκεί, με τα χημικά, με τα αέρια και τα παιδάκια και του μεγάλου, γυναίκε, άντρε, πάνω από 100 είναι κρύμ, κανεί δεν έχει αναλάβει την ευθύνη, ο ένα τα ρίχνει στον άλλον. Κάποιο υπερσύγχρονο όπλο, κάποια υπερσύγχρονη δημοκρατική δύναμη που προσπαθεί να επιβάλλει την ειρήνη, είναι υπέρ της ειρήνης και των δικαιωμάτων, σίγουρα οι αυτά θα λένε. Κάποιο από όλου αυτού έχει κάνει την δουλειά και αυτό το έγκλημα προστίθεται και σε όλα τα υπόλοιπα. Αυτέ οι εικόνε είναι μια απάντηση σε όλου αυτού που λένε και δεν κάθονται στον τόπο του και έρχονται εδώ να θαλασσοπνιγούν στο Αιγαίο ή να είναι κλεισμένοι σε φυλακέ σε ευρωπαϊκή χώρα όπω είναι η Ελλάδα. Αυτό θα ήταν μια απάντηση για όλου αυτού που έχουν αυτή την ερώτηση, γιατί μαζί με όλα τα άλλα η κρίση μα έχει πάρει τη δυνατότητα, τη θέληση, την ικανότητα να θέτουμε και τα ερωτήματα και θέτουμε γενικώ απαντήσει άσχετε με τα αρχικά ερωτήματα. Κάπω έτσι και κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλο. Λαό μα πάει στο μαγκαζί. σα. Έλα, δε Έλα, εγώ! Θε να σε σεξίσω λιγουλάκι! Λιγούλα κιάμε με, με σε καλά θα μ' αρέσει. Ε, καλά, σα αρέσει, θα σα αρέσει. Το υπογράφο, βάζω κάτω, όλα, δεν υπάρχει έκτωση εννοείται. Λε, γιατί έχει φτάσει φάση στην από τις λίγες φωνές που ακούγονται οι άνθρωποι. Φαντάσου, Α. φαντάσου που έχουμε φτάσει. Α. Η δεν έχει τελειωμό. Οι μαλάκες αυτοί την αριστερά έχουν υπόψη τους τι περνάει ο <ΣΠΟ> Αυτή αριστερά τέλο πάντων. Καταλαβαίνει τι σου λέω. Εν τω μεταξύ, το λαμόγιο Παπαντονίου γιατί είναι ακόμα έξω. Όλα τα μουνάπα να έχουν γαρτιστεί. Το κοσμάκι, το λαουτζίκο που, που, που τη βγάζει με 400 ευρώ. Όλα τα μουνάπα τα παντημένα. Όταν πάρει ο κόσμο ανάποδε φίλε, θα του γαρτίσει και τι βίλε και τα ελικόπτερα και το ψυχικό. Δεν θα προλάβουν να φύγουν. Ναι. Θα του πατήσουμε κάτω. Αυτό το μήνυμα θέλω να δώσει. Δεν θα προλάβουν να φύγουν. Θα του πατήσουμε κάτω γιατί ο κόσμο έχει αγανατίσει. Είναι τρελοί και εγώ Σου μιλάω εγώ είμαι όλοι τρελαμένοι είμαστε Σας αγάπη μου, τρελή και αλοπαρμένη τρελή, τρελή, τρελή και αλοπαρμένη Τρελή και Με σένα και πονώ και γελώ. Ευτό, σε κατάλαβα ότι είσαι τρελή μωρί είδε Θα είπα Παίρνω μία ώρα τηλέφωνο και δεν μπορώ να σε πιάσω με τίποτα. Με τι έγινε, δώσε πολλή δουλειά εκεί στο μαγαζί. Έχουμε δουλειά, πουλάμε, πουλάμε, φιλαράκι, πουλάμε. Δεν κατάλαβα μόνο ο Τσίπρα τα πουλάει. Ε, μπράβο στον έτσι, γι' αυτό πήρα εγώ να τον συγχαρώ. Να μην μείνει τίποτα, φίλε μου, να, με, να τα πουλήσει όλα και του έχω και επιχείρηση ευκαιρία με 5.000 ευρώ το μήνα και 0 VPA. Τι εταιρεία? Είναι το καρτελάκι αυτό που λέει άστεγο, δώστε ό,τι θέλετε. Το άπησε ο άνθρωπο γιατί από τον Πολυβασόλη έβγαλε ρίδη ο κόλο του. <σταλεί> θα τα πουλήσει όλα το παλικάρι. Καλά, το πείστε, <σταλεί> το πείστε, θα τα πουλήσει όλα. Μην στείλετε χορηγίε. Και να σου πω κάτι. Και που τα δούκι. κρατάμε, τι τα κάνουμε. Έλα, ναι, πέ. <σταλεί> <το παράδει. σταλεί> τα αξιοποιούμε, δεν τα <σταλεί> αξιοποιούμε. <σταλεί> Τρογόμαστε μεταξύ μα. Ποιο είναι δημόσιο, ποιο δεν είναι. Άρτε να τα πάρουν οι Γερμανοί, ρε φίλε, και να του φορτώσουμε μνημόνια από τα χρέη των πολιτικών μα. Αυτό θα γίνει έτσι και αλλιώ, μην αχώρησε. Εκεί δα παίζει το γέλιο το τρελό. Έστειλα στη ζωή του Σταταπούλου. Έστειλα στη ζωή Κωσαπούλιο. Αποδεικτικά στο χεία. Αποδεικτικά στο χιά που αποδεικνύουν. Τη διαχρονική νοθεία των εκλογών! Με διάφορου τρόπου μπορώ να το αποδείξω! Έγινε νοθεία στι εκλογέ, λέει αυτή. Και βία και νοθεία. Αφού γυρνάμε προ τα πίσω και δεν θα φτάσουμε, θα πάμε και στο καραμαλίσι τάγκ. Μην φτάσουμε σε κανακαραμαλίσι τάγκ και εννοούμε τον καραμαλί τον ανυψιό του κωστάκι. Εκεί θα καταλάβει ότι δεν έχει πάτο. Όχι τώρα. Μισό λεπτά, εκεί. Παιδί, μισό λεπτά κύριε Πέδημα. Αφού έγινε νοθεία, άρα το ποσοστό του κουκουέρι με 15% δηλαδή. Γι' αυτό δεν πάμε καλά. Δηλαδή αν είχε πάρει 15% το κουκουέρι, Πηγαίνω μια χαρά. Ναι, καλά. Στην οθία μπορεί να είχαν μπει και οι δικοί σου τη βουλή, δεν ξέρει. Οι λεφαζανέοι αυτοί ποιοι, ποιοι είστε. Ναι, η ζωή, αλλά το θέμα είναι το κουκουέ θα έχει 15%. Οπότε τα περισσότερα προβλήματα θα ήταν λυμμένα. Μπα το κουκουέ πάλι 5 θα έχει. Θα είχε μπει ο κουτσούμπα στην κυβέρνηση και θα εκβιάζει. Έχω 15%. Θα σα πάρει και θα σα σηκώσει. Λέμε τώρα, κονίδατα. Αυτό που λέμε πατάει κιόλα και πολύ από ό,τι βλέπω. Τι εννοεί πατάει. Πατάει, πατάει. Δηλαδή ο κουτσούμπα δεν μπαίνει στην κυβέρνηση επειδή δεν έχει 15%. Ναι, ρε παιδί μου, γιατί ναι, αυτό. Κοιτάξτε, αυτό θέλει ζωντανή. Ό,τι θέλω να κάνω. Έλα Ε, Εσύ, ναι, ποιο, εγώ. Από στο λάγο, νόμιζα ότι είχε κλείσει το τηλέφωνο, κάτι παίζονταν που σου μόνο, ή να σκεφτεί κάτι άλλο που κλείτει. Πού σου αρέσει τώρα, παίρνω τηλέφωνο να πούμε και το γάλα είναι κλειστό. Τι έγινε, Δεν είναι κλειστό, δεν ήθελα να σου μιλήσω. Αμέσω είναι κλειστό. Έτσι, έτσι, άμα μου κρατά, μου κρατά, τότε σου κρατάω κι εγώ. Κράτα, να δω τι κερδίσει. Δεν σου μιλάω. Η, η κουβέντα λοιπόν για τα φορολόγητα και τι προσωπικέ διαφορέ έχει καταλήξει. Προφανώ θα, θα μιλήσουμε για τα χρόνια μέσα στα οποία αυτή θα διευθετηθεί. Ξεχνάμε κάτι στην κουβέντα αυτή. Ο κόσμο νομίζει, για παράδειγμα, ότι αυτό θα κοπεί εφάπαξ ένα και δευτερευόντω θα κοπεί και δεν θα το ξαναπάρει ποτέ. Εάν λοιπόν τελειώσουμε τι ιστορίε τη διαπραγμάτευση τώρα, συντόμω, και αν μπούμε σε αυτό που εμεί σχεδιάζουμε να μπούμε, τότε υπάρχει 18, 19, 20, 21. Τέσσερα δυνατά χρόνια ανάπτυξη. 18, 19, 20, 21 Τέσσερα δυνατά χρόνια ανάπτυξης Χριστόσανε στη Ανάσταση παιδιά Τελειώσανε τα ψέματα Κλεάνε και είμαστε πλούσιοι Εν πόλο μεθύνο Χαμάς εστούμε ουλίδο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 Παιδί μες χωρίς είμαστε!